1. Ύστερα από αυτό είδα τέσσερα αγγέλου να στέκονται στα τι τέσσερα γωνίε τη γη και στα τέσσερα σημεία του ορίζοντο, και να κρατούν του τέσσερα ανέμου τη γη, δια να μην φυσάει άνεμο ει την γη, ούτε ει την θάλασσα, ούτε ει κάθε δέντρο, αλλά να επικρατεί παντού ησυχία και γαλήνη. 2. Και είδα άλλων άγγελων να αναβαίνει από το μέρο που ανατέλει ο ήλιο, δηλαδή από τον τόπο του Παραδείσου και του Φωτό. Και ο άγγελο αυτό είχε σφραγίδα του ζώντος και αληθινού Θεού, και φώναξε με μεγάλη φωνή στου τέσσερα αγγέλου που συνεκράτουν μέχρι τη στιγμή εκείνη του τέσσερα ανέμου, αλλά του είχε δοθεί εξουσία και άδεια να του εξαπολύσουν, διότι αναφέρουν καταστροφάσει στην γην και στην θάλασσα. Τρία, και του είπε. Μην προκαλέσετε ζημίε και καταστροφάσει στην γη, ούτε στην θάλασσα, ούτε στα δέντρα, μέχρι ότου φραγίσουμε και σημαδεύσουμε του δούλου του Θεού μα ει τα μέτωπα ώστε να προφυλαχθούν από τα συμφοράς που πρόκειται με το λίγο να εξαπολυθούν. 4. Και ήκουσα τον αριθμό των σφραγισμένων. Ήσαν εκατόντεσσαράκοντα χιλιάδε, σφραγισμένοι από κάθε φιλίν των απογόνων του Ισραήλ. 5 δηλαδή από την φιλίν Ιούδα 12.000 φραγισμένη, από την φιλίν Ρουβίν 12.000, από την φιλίν Γαβ 12.000, 6, από την φιλίν Ασύρ 12.000, από την φιλίν Νεφταλίμ 12.000, από την φιλίν Μανασί 12.000, 7, από την φιλίν Σιμεών 12.000, από την φιλίν Λεβί 12.000, από την φιλίν Ισάχαρ 12.000, 8, από την φιλίνη Ζαβουλών 12.000, από την φιλίνη Ιωσήφ 12.000, από την φιλίνη Βενιαμίν 12.000, φραγισμένοι. Αυτοί όλοι σημαδεύτησαν και ξεκορίστησαν διαμέλου σαν Αποστολή, προορισμένοι να πιστεύσουν στον Χριστό και ω πιστοί να λάβουν μέρο ει του μέλλοντα αγώνα. 9. Ήστερον από αυτά, είδα και ιδού πλήθο λαού πολίτη, το οποίο κανεί δεν είναι δυνατό να ρυθμίσει. Και ο λαός αυτός ο αναρρίθμητος ή το από κάθε έθνος και από όλα τας φυλάς και τους λαούς και τας γλώσσας και στέκοντο εμπρόσει των θρόνων του Θεού και εμπρόσει των αρνίων και φορούσαν λευκά ενδύματα και κρατούσαν χείρα των φίνικας σύμβολα της νίκης των κατά της αμαρτίας και της νέας Αγίας Ζωής στην οποία εισήλθον. Δέκα. Και έλεγαν. Η σωτηρία ημών που αποτελούμεν την εν ουρανίστρια αμβεύουσαν εκκλησία οφείλεται όχι σε μα αλλά εις τον Θεό μα που κάθεται πάνω ει τον θρόνο και στην απολυτρωτική θυσία του Αρνίου. 11. Και όλοι οι άγγελοι εστέκοντο τριγύρω από τον θρόνο και από του πρεσβυτέρου που αντιπροσώπευαν όλου του Αγίου και γύρω από τα τέσσερα ζώα. Και έπεσαν εμπρό εις τον θρόνο με τα πρόσωπά των κάτω και προσκύνησαν τον θεών. 12 λέγοντε. Αληθώς, όλος ο ύμνο και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς ανήκει στον Θεό μας ή τους αιώνα των αιώνων. Αμήν. 13. Και απεκρίθη στην απορία που με γεννήθη ένας από τους πρεσβυτέρους και μου είπε «Αυτοί που φορούν τα λευκά ενδύματα, ποιοι είναι και από πού ήλθαν» 14. Και είπα προς Αυτόν «Κυριέ μου, «Συ γνωρίζεις ποιοι είναι και από πού ήλθαν» και μου είπεν «Αυτοί είναι οι πιστοί και μάρτυρες που έρχονται από την θλίψη την μεγάλη, η οποία εκπροσωπεί όλους τους διωγμούς και τα θλίψει που θα συμβούν εις πάσαστας μέχρι της συντελείας γενναιάς». Κι έπλυναν αυτοί τα ενδύματάτων και τα ελέφκαναν με το αίμα του αρνίου. Οι αγιώτιστον και οι καθαρότιστον προέρχεται από την απολυτρωτική θυσία του Χριστού. 15. Διότι δε εκαθαρίστησαν και υγιάστησαν δια του αρνίου, δι' αυτό κίνε τώρα μπρος των θρόνων του Θεού, και λατρεύουν αυτόν ακατάπαυστα νύκτα και ημέραν εις τον εν ναών ναόν του. Και αυτός που κάθεται επί του θρόνου θα κατασκηνώσει σε αυτούς και θα τους κάμει κατοικίαν του. 16. Δεν θα πεινάσουν πλέον, ούτε θα διψάσουν πλέον, ούτε θα πέσει πάνω τους καυστικός ο ήλιος, ούτε η αδίποτε ζέστη. Δεν θα δοκιμάσουν δηλαδή στο εξής καμίαν στέρησιν ή στενοχωρίαν ή θλίψην. 17. Διότι το αρνείον που είναι στο το μέσον του θρόνου του Θεού θα τους ποιμάνει ως άλλα πρόβατα λογικά και θα τους οδηγήσει σπηγάς νερών που είναι γεμάτα ζωήν και θα εξαλείψει από τα μάτια τους κάθε δάκρυον. Έτσι η ζωή τους θα είναι άλυπο και πλήρης πνευματικών αναπαύσεων και απολαύσεων.